Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σας, πάλι μαζί μετά από 15 μέρες την προηγούμενη Κυριακή λόγω μου από το στούντιο ε, δεν έκανα την εκπομπή αλλά αυτή την εβδομάδα είμαστε πάλι μαζί. Δυστυχώς, Όσο έλειπα διαπίστωσα ότι έγιναν κάποιες πολύ ωραίες εκπομπές, κάποιες από αυτές θα έχω την τύχη να τις ακούσω από ηχογράφηση, κάποιες άλλες όμως πολύ φοβάμαι ότι τις έχασα. Δεν πειράζει, καλά να είμαστε και εκπομπές ευελπιστώ ότι θα γίνουν και άλλες πολύ καλές Επιτέλους, καλοκαίρι πήγαμε να πούμε, αλλά δυστυχώ ο καιρός ήταν άστατος και προχθές ή χθες έβρεξε, στην Αθήνα, έβρεξε με 30 βαθμούς βέβαια, αλλά όσο να είναι, φέτος δεν φαίνεται να το παίρνει απόφαση το καλοκαίρι να μας έρθει. Πάντως η θερμοκρασία αν η με διαλόχη ανέβει αισθητά και από ό,τι βλέπω είναι και ε, έχει αρχίσει να γίνεται δύσκολη αυτή η απογευματινή ώρα, η καλοκαιρινή είναι στο μετέχμιο μεταξύ μεσημεριού και απογεύματος αλλά δεν πειράζει θα δούμε όσο αντέχουμε εδώ θα είμαστε μαζί Να καλείς περίσω την Ελένη, την Ευελίνα και το John Dock που μας ακούνε και πάμε στο πρώτο μας τραγουδάκι για σήμερα Thank <laughs> you. το ήταν λοιπόν από τον Γκλέν Μίλλερ το πολύ γνωστή μελωδία In The Mood. Η εκπομπή σήμερα όπως καταλάβατε θα κινηθεί σε jazz επιλογές. Είναι εδώ και από πολύ καιρό που ήθελα να βάλω κάποια jazz κομμάτια. Δεν είμαι ειδικό, βέβαια, το έχω πει πολλές φορές. Διάλεξε κάποια γνωστά και ορισμένα όχι και τόσο γνωστά κομμάτια που μου άρεσαν ελπίζω να αρέσουν και σας. είναι ανεξάρτητη τζάζ μουσική έχει πολλές παραλλαγές και αποχρώσεις αλλά προσωπικά τη θεωρώ πάντοτε ένα ευχάριστο άκουσμα είτε σε μαγαζιά στα οποία πηγαίνω είτε στο ραδιόφωνο για να πάμε στα βιβλία λοιπόν ε, στα οποία είναι αφιερωμένη η εκπομπή ε, εγώ συνεχίζω να διαβάζω τα βιβλία μου δεν έχω ολοκληρώσει ακόμη τα δύο βιβλία που διαβάζω για να σας τα παρουσιώσω όμως είμαι σε πάρα πολύ καλό σημείο ε, δεν ξέρω εσείς τι διαβάζετε Καλό θα είναι όσοι είστε στο chat ή μπαίνετε στο φόρουμ του σταθμού ή ακόμα αν είστε ντροπαλί επισκέπτες να αφήσετε ένα μήνυμα να μου πείτε τι διαβάζετε και να δούμε και τι αρέσει στο κοινό μα. Ε, καλοκαίρι όπως είπα έστω και έτσι όπως έρχεται, έρχεται όμως και συνήθως το καλοκαίρι ε, λέμε ότι διαβάζουμε πιο ελαφρά βιβλία, βιβλία παραλίας. Ε, αυτό εντάξει κυρίως ε, έχει να κάνει με την ευκολία ε, τις περισσότερες ώρες τη ημέρας το καλοκαίρι προσπαθούμε να τις περνάμε εκτός σπιτιού είτε κάνοντας βόλτα σε αγαπημένα μέρη είτε πηγαίνοντας σε κάποια παραλία είτε ακόμα, ακόμα και στο μπαλκόνι μας γενικά το καλοκαίρι δεν προδιαδιαθέτει για αναγνώσματα που απαιτούν τη συγκέντρωση την ιδιαίτερη συγκέντρωση του αναγνώστη που να έχουν μια δυσκολία αυτό κυρίως λόγω των κλιματολογικών συνθήκων θα έλεγα ε, όταν ε, χτυπάμε τριαντάρια και πάνω από τριαντά πολλές φορές ε, όταν η κρασία ε, σε ορισμένες περιοχές ε, σε κάνει να υδρώνεις, είναι λίγο δύσκολο να συγκεντρωθείς στις λεπτότερες αποχρώσεις της ανθρώπινης ε, λογικής ή και του συγγραφικού λόγου ε, θέλουμε κάτι που να κυλάει εύκολα και ευχάριστα και να μας προβληματίζει και πάρα πολύ. Αυτό βέβαια είναι μια μερίδα των αναγνωστών πάρα πολύ. Το καλοκαίρι επειδή έχουν μεγάλη ημέρα μπορούν και τακτοποιηθούν τις δουλειές πιο εύκολα ή έχουν και περισσότερο ελεύθερο χρόνο, θες λίγο άδεια, θες λόγω επαγγελματό όπως οι φοιτητέ οι μαθητές, εκπαιδευτικοί, μπορούν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο για να διαβάσουν κάτι πιο δύσκολο, το πούμε κάτι πιο μεγάλο από ότι μπορούν μέσα στη χρονιά και τις υποχρώσεις. Και πραγματικά κάπου εδώ, πράγματι καταλαβαίνω και τους μαθητές και τους φοιτητές, κυρίως τους μαθητές βέβαια, όταν όλη την ημέρα είσαι σκημένος πάνω από τα σχολικά ενεχειρίδια, πάνω από τα βιβλία που απαιτούνται για τα μαθήματά σου, μετά είναι λίγο δύσκολο μόλις θέλεις αυτά να πιάσεις ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Οι γνήσιοι βιβλιόφοι αυτό ακριβώ κάνουν, αλλά εντάξει, δεν πρέπει να είμαστε ελίτιστε να το πω. Έτσι, ε, όποιος ε, διαβάζει ε, πρέπει να το κάνει με, με ευχαρίστηση. Ε, δεν έχει σημασία να κάποιοι από εμάς ε, είμαστε φανατικοί του διαβάσματος και κάποιοι ε, όχι. Όλους ε, πιστεύω ένα καλό βιβλίο μια έφεση προς την αγνώση πρέπει να μας ενώνει και ε, όχι να μας χωρίζει. Ε, να καλησπέρα εδώ και το φίλο μας το κινητό, ε, α Βαλάντι, που μπήκε στο chat. Ε, καλησπέρα ελπίζουμε να σου αρέσει η εκπομπή. Ε, πάμε στο επόμενο κομμάτι μας Και αυτό Take 5 από τον Dave Brubeck, από τους πιο γνωστούς ε, μουσικούς της ε, Jazz. Για τον εκδοτικό κόσμο η εβδομάδα που μας πέρασε νομίζω ότι σηματεύτηκε από το θάνατο... Τη Μάνιας Καραϊτίδη. Η Μάνια Καραϊτίδη ήταν η εκδότρια της ε, εστίας. Ε, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από εσά γνωρίζετε τον εκδοτικό οίκο εστίας και πάρα πολύ γνωρίζετε που λειτουργούσε και το βιβλιοπολίον της εστίας το οποίο βρισκόταν στις όλων ως σχεδόν από την νομική ε, τα σχέδια είναι ότι θα ξανανοίξει βέβαια ίσως όχι στην ίδια τοποθεσία πάντως η εκδόση της ε, αν μη τι άλλο, έχουν αφήσει το δικό τους ε, στίγμα στα ελληνικά εκδοτικά πράγματα. οι ε, εκδόσεις τους πάντα χαρακτηριζόταν ε, από Ποιότητα, αν θέλετε, από προσεκτική επιλογή τόσο της θυματολογίας τους όσο και, των, και της επιμέλεια των εκδόσεων τους και παντούτε τις φροντισμένες εκδόσεις τους. Έχουν βγάλει κλασικές σειρές βιβλίων τα οποία πραγματικά κοσμούν θα έλεγα Κάθε βιβλιοθήκη. Ε, βέβαια, στι ε, νεότερες νεότερες αν θέλετε, μέχρι τη τάση, ε, δεν θα τη χαρακτηρίζαμε τι εκδόσεις στον πιο εμπορικό σε εισαγωγικά εκδοτικό οίκο. Αυτό όμω δεν σημαίνει πω δεν είναι από τους πιο σημαντικού εκδοτικούς οίκου της ε, χώρας μας. Έτσι λοιπόν αυτό το δυσαρεστό γεγονός σημάδεψε τον χώρο του βιβλίου ο οποίος βέβαια κατά τα άλλα, Ετοιμάζεται και αυτός ε, για καλοκαίρι. Ε, να καλείς εδώ και την Ευαγγελία Σακελαρίου που συνδέθηκε. Καλησπέρα Ευαγγελία. Ε, είπα ότι οι εκδότες, οι εκδοτικοί και τα βιβλιοπολία ετοιμάζονται για καλοκαίρι. Ε, επειδή ήμουν στην Αθήνα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχα την ευκαιρία να κάνω αυτό που λέω εγώ μια βιβλιοτσέργα. Ε, πέρασα από όσα περισσότερα βιβλιοπολία του κέντρου κυρίως δεν φυσικά να όλο το λεκανοπαίδιο πέρασα από όσα περισσότερο βιοπολία του κέντρου λοιπόν μπορούσα είδα τι γίνεται και διαπίστωσα ότι ε, οι προσφορές οι εκτόσεις και τα παζάρια ε, όπως έχουν γίνει τις μόδες καλά κρατούν. Έχουμε ε, μια πληθώρα τίτλων ε, οι οποίοι προσφέρονται σε καλές τιμέ. Ε, ευπόλυτοι τίτλοι. Πολύ γνωστοί, όχι όλοι. Προσφέρονται και γνωστοί τίτλοι σε πολύ καλές τιμέ, αλλά προσφέρονται και σχετικά αγνωστοί ε, τίτλοι. Πάντως μια προσπάθεια, μια ένα πειραμαντισμός αν θέλετε με κάποιο τίτλο Ο οποίος ε, δεν τον έχουμε ξαναδεί Δεν έχει διαφημιστεί πολύ ε, Εγώ θα έλεγα ότι επιβάλλεται ε, Πόσο μάλλον που είναι καλοκαίρι Και αν είναι και λίγο καλή η τιμή Δεν θα μας κοστίσει και ιδιαίτερα Και να μην μας αρέσει πάρα πολύ το βιβλίο Ακτός αυτού τη σήμερα ημέρα όπω έχουμε πει Όποιος θέλει να το ψάξει να είναι ανήμερος εύκολα μπορεί στο διαδίκτυο μέσα σε 5-10 λεπτά με κάποιο από τις μηχανές ε, αναζήτησης ε, που, κυκλο, που υπάρχουν στο διαδίκτυο ε, να μαζέψει γνώμες, κριτικές ε, ακόμα και εκτεταμένα από μπορεί να βρει ώστε να αποφασίσει ένα βιβλίο που είδε σε κάποιο ε, σε κάποια προσφορά ή σε κάποιο τούτος σε κάποιος φίλος αν πραγματικά Ξύζει τον κόπο να το διαβάσει και αν του ταιριάζει για καλοκαιρινό αγνάγνωσμα και όχι μόνο. Έτσι. Ε, και λέω μηχανές αναζήτησης γιατί αυτός είναι ο σωστός τίτλος. Σαφώς η πιο γνωστή μηχανή αναζήτησης είναι η Google, η μηχανή Google, το Google, έχει γίνει και ρήμα στα αγγλικά. Όμως υπάρχουν και άλλες μηχανές αναζήτησης, εξίσου καλές και θα έλεγα και πιο εξοδικευμένες ίσως μια γενική μηχανή αναζήτησης, ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις δίνει εξοπρεπή αποτελέσματα και τα χρησιμοποιούν και όσοι έχουν πώς να το πούμε έτσι διαφωνίες σχετικά με την πολιτική ε, της Google για το προσωπικό μας το τις διευθμίες που βάζει και όλα αυτά είναι μια μηχανή που λέγεται DuckDuckGo ένα περίεργο όνομα αλλά μια πολύ καλή και ε, στη χρήση η ίδια ακριβώς με τις Google ε, μηχανή αναζήτησης. Όπως έχω ξαναπεί όλους τους συνδέσμους τους σελίδες που αναφέρουμε ε, θα τους παραθέτουμε στη σελίδα της εκπομπής στο forum του musicheaven.gr που μας φιλοξενεί. Ε, και πρέπει να μια κλέμη για ιστοσελίδες η ιστοσελίδα της αστείας εντάξει είπαμε είναι παραδοσιακός 20 εικοσιαστία ίσως συναιδητά ε, ίσως δεν ξέρω ε, τεχνολογικά δεν είναι ε, όπως να το πω στην πρωτοπορία να το πούμε έτσι είναι λίγο πιο πίσω αλλά ε, λένε ότι θα τον ανέωσουν τον στο τόπο της σελίδας τους έχει μείνει λίγο ε, πίσω θα έλεγα και είναι κρίμα γιατί πραγματικά έχει πολύ πλούσιο υλικό η αστία που θα μπορούσε να αναδείξει και να το κάνει γνωστό σε ένα ευρύτερο κοινό πάμε στο επόμενο τραγουδάκι Georgia, Georgia, the whole, day the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, on my mind. I said,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 to me Other eyes smile tenderly Still in the peaceful dreams I see The road leads back to you I said No peace I find Keeps Just Georgia an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia on my mind the arms are To me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads by. Georgia No peace No peace I find Just an old sweet song Keeps Georgia On my mind Georgia, Georgia. I say just an old sweet song Ήταν ο Ray Charles, το κομμάτι Georgia and my mind. Ε, θεωρείται ένα από τα κλασικά κομμάτια της ε, jazz. Δεν το ακούμε και ε, πολύ συχνά, τουλάχιστον ε, στο σταθμού που ακούω, ε, τα παίζουν ε, ε, πολύ συχνά. Οι σχέσεις μας ε, με το ραδιόφωνο θα κάνω εδώ μια ε, παρένθεση... Ε, από τα βιλία, μου επιτρέψετε. Σχέσμας με το ραδιόφωνο, θα έλεγα, είναι λίγο ε, περιστασιακή. Ε, πραγματικά, ρωτώντας, ε, τώρα που έχω και εκπομπή και προγραμματίζομαι περισσότερο για τα ραδιοφωνικά θέματα, αλλά κρίνοντας και από τη δική μου... Βυσικές μου τις συνήθειες να το πω έτσι, ε, οι περισσότεροι ακούμε ραδιόφωνο ε, στο αυτοκίνητο θα έλεγα. Ε, μας κρατάει συντροφιά στις ε, διαδρομές και λιγότερο όταν είμαστε ε, στο σπίτι φυσικά. Όταν είμαστε σε καφετέριες ή σε ε, ε, κοινωνικές εκδηλώσεις, δεν, ε, προφανώς δεν ακούμε ραδιόφωνο, ακούμε ε, τη μουσική που τυχαίνει και... Και ε, Αυτό δυσκολεύει φυσικά τα διαδικτυακά ραδιόφωνα γιατί προ, προϋποθέτουν ότι θα είσαι κάπου και με πρόσβαση στο ίντερνετ και που ε, δεν θα έχεις κάτι άλλο να ακούσει ή να σε απασχολεί. Άρα συζητάμε και κυρί, κυρίως για κατοίκων ε, ακρόαση. Όμω ε, αυτό δεν είναι, δεν είναι απαραίτητα κακό άμα είσαι σπίτι και έχει το ραδιώφωνο, πιστεύω ότι ακούσε και πιο απερίσπα, και έχει και την ευκαιρία κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα και μετράειξε στο διαδικτυακό ραδιοφωνο. Έχει την πολιτέ να συνομιλήσει με του συνακροτέ σου και με του παραγωγού κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το κάνει όταν είσαι εκτό σπιτιού να το πούμε έτσι. Ναι, μερικοί θα μου πείτε, παίρνουν τηλέφωνο και από το δρόμο στα ραδιόφωνα. Ναι, δεν είμαι τόσο παδό τη οδήγησης με τα συνομιλία. Εκτό το ότι άσχετο αν είναι παράνομο ή δεν είναι παράνομο, ε, αν θα έχει hands όπω λέμε ή όχι, το να προσπαθήσει να συνομιλήσει του τηλέφωνο και ταυτόχρονα να δεν είναι καλό γιατί όπως πάτη προσοχή σου καλό είναι όταν οδηγούμε η προσοχή μας δεν είναι στον δρόμο και επειδή ευκαιρία που πολλοί τώρα θα φύγουν και για, έχουν φύγει μάλλον για τρίμερο ή και των καλοκαιρινών διακοπών καλό είναι να προσέχουμε λίγο στους δρόμους ειδικά όταν θα βγούμε στο Εθνικό δικό δικτύο και είμαστε πώ να το πω Άμα να οδηγούμε σε αυτό. Δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε τα πράγματα που δεν ξέρουμε ή με τα οποία δεν είμαστε εξοικειωμένοι, Το κακό είναι να κάνουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. τώρα να σα επιστρέψουμε στη θεματολογία μας. Στην αφήναντι που βρέθηκα το σαββατοκύριακο είχα την τύχη να ε, παραβρεθώ σε δύο συναντήσει ε, οι οποίες ήταν βιβλιοφιλικές. Ε, φυσικά κατάφερα να συντηθώ με αρκετά παιδιά τα οποία τα λέγαμε ε, διαδιακτικά τόσο καιρό και πολλούς κατάφερα να τους γνωρίσω λοιπόν και διαζώσει σε αυτό το ταξίδι και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, ε, πραγματικά γνώρισα... Εξαιρετικού ανθρώπους με ε, πολύ επικικυλά ενδιαφέροντα. Το καλό είναι με το βιβλίο ότι δεν είναι μονοδιάστατο, δεν περιορίζει, δεν, δεν ναι, δε, ε, δε στενεύει τους ορίζοντες θα λέγαμε, αντίθετα τους ε, διευρύνει και έτσι δεν είναι μονοδιάστατο ο το του βιβλίου είναι διάστατο, σε φέρνει σε επαφή με ε, πάρα πολλού Κόσμος, να το πούμε έτσι, άλλους γνωστούς, άλλους ε, άγνωστούς. Πάση περιπτώσει γνώρισα εξαιρετικούς ανθρώπους και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και φυσικά πρέπει να ευχαριστήσω και τα παιδιά στην Αθήνα που ανέλαβαν και οργάνωσαν το λόγο της συναντήσεις και την ε, ε, να το πω, γιατί εγώ στην Αθήνα δεν, δεν είναι και τόσο εύκολο να ξέρω πού και πώς και πότε, έτσι. Να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τη φίλη μας της Σπύρου από τους δύο και του φίλου μου τον ότι από την ε, παρέα, τα και ως Απόλλωνα, από την παρέα της Κερκιακής, οι οποίοι οργάνωσαν ε, αυτές τις συναντήσεις, τις οποίες... Ε, και πήγα και γνώρισα όλους τους εξαιρετικούς ανθρώπους ε, όσοι και επιτέλους γνώρισα και το μέλο που με έφερε εδώ πέρα, γνώρισα από κοντά την Τζάση, η οποία είναι μια, όπως φαντάζομαι έχετε καταλάβει και όλοι, είναι μια εξαιρετική κοπέλα ε, Πολύ αξιόλογοι με πολύ όμορφες ε, απόψεις και πραγματικά, εντάξει, τις γκρινιάξα που δεν, ε, την νέα, δεν έχουμε χάσει από εδώ πέρα, ε, εντάξει, είμαι γνωστός σκρινιάρες. και γείτονε ε, στην Αθήνα. Γενικά ήταν εξαιρετική, εξαιρετικές αυτές οι συναντήσεις και... Ε, θα το πούμε, είπαμε ένα σωρό πράγματα ε, για τα βιβλία που μας αρέσουν, για τις αναγνωστικέ μας συνείδεσεις και όχι μόνο, ε, ξέρετε πώς είναι αυτές οι συναντήσεις, ε, συναντήθηκαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν, μια με αφορμή αυτή τη συνάντηση, ε, δεν είχαν ξανασυναντηθεί μεταξύ τους και γενικά το κλίμα ήταν πάρα, πάρα πολύ όμορφο και ειδικά για μένα που είχα καιρό να... Ε, βρεθώ σε τέτοιου είδους συνάντηση μου άρεσε πάρα πολύ να καλύψει και τον Νίκο που μόλις συνδέθηκε και πάμε σε ένα ακόμα τραγουδί. Amen. telling you she's got them bad but now Lady Sings The Blues με τη φωνή φυσικά τη Billie Holiday. Ε, πολύ γνωστό και αυτό το κομμάτι. Ε, η γνώση μου περιορίζεται, όπω ξέρετε, κυρίω στα πιο γνωστά κομμάτια. Τι λοιπόν γιατί τι συναντήσει μου στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο που μα πέρασε και το οποίο εξετίας του ταξιδιού αυτού ε, δεν έκανα και την εκπομπή της Κυριακής. Ε, όσοι από εσάς παρακολουθούν το spoiler alert στο Instagram θα δείτε και φωτογραφίες που ανεβάσαμε από τη συνάντηση. Θα δείτε ότι μαζεύτηκε τος κόσμος ε, από τη συνάντηση Κυριακής δεν έχω ε, φωτογραφίες. Ε, στις συναντήσεις αυτές μαζεύτηκε κόσμος κυρίως από δύο, θα έλεγα τρία να απολογήσουμε και το Music Heaven ε, από τρία διαδικτυακά μέρη που παρακολούθω, δηλαδή από τους ε, βιβλιοσκόλικες και από τη λέσχη τζιάζ, από το, τη λέσχη του βιβλίου δηλαδή το που έχουμε ξαναπεί και ε, εγώ με τη τζάζη που ήμασταν και στο, και στο music heaven και χάρη και πολλοί που ανταλλάξαμε απόψεις πολλοί κόσμος ενδιαφέρθηκε να μάθει το ένα Κλάμπ να το πούμε, ή μια ομάδα ενδιαφέρθηκε να μάθει για την άλλη ομάδα για το, και για το ραδιόφωνο. Ε, φυσικά τώρα δεν ξέρω πόσοι θα βρουν τον δρόμο του στα αντίστοιχα φόρμουμ στις στι ε, εκπομπέ ε, εδώ πέρα. Καλό όμως είναι να γίνονται τέτοιε ζημόσεις, να ε, έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του κεφαλούν ότι υπάρχει μια ε, ευρύτερη κοινότητα από αυτή που έχουμε. Ε, εμείς υπόψη μας δεν είναι, δεν είναι καλθόλου κακό θα έλεγα επιβάλλεται και αυτός είναι στο κατακάδικο σκοπό του διαδικτύου ε, να, φυμά... να μας φέρνει ε, πιο κοντά να το πούμε ε, αν όχι με φυσικό τρόπο όπως είναι τουλάχιστον να διευρύνει τους ορίσμοντες μας να δίνει στις ενασχολήσεις μας μια ε, παγκόσμια, στο το πούμε έτσι, εμβέλια, αν θέλετε. Και πραγματικά και με ευχαριστεί πολύ στο διαδίκτυο όταν γνωρίζω ανθρώπους από, από άλλες χώρες με κοινά ενδιαφέροντα και, ή, και με ενδιαφέροντα τα οποία δεν τα ξέρω και τα μαθαίνω μέσω από το διαδίκτυο. Γενικά θα ότι οτιδήποτε αυξάνε τις γνώσεις μου ευπρόσδεκτο σε γενικές γραμμές. Την Κυριακή, στην Συνάδη είχα έκανα και κάτι που είχα πάρα πολλά χρόνια να κάνω από φοιτητής θα έλεγα γιατί με την παρέα εκεί πέρα επισκεφθήκαμε τα, το μοναστηράκι τα παλαιοπολία και πιο συγκεκριμένα τα βιβλιοπολία που πραγματικά εκεί μπορεί να βρεις ένα σωρό πράγματα και όπως πολλές φορές λέμε και συζητούσαμε και με τα παιδιά εκεί πέρα μπορεί να βρει διαμάντια στη λάσπη πολλέ φορέ και να έχει λίγο ανοιχτό ε, μάτι θα λέγαμε να ε, ξέρεις και λίγο και από αυτά τα πράγματα τη ψάχνεις να είσαι μια πολύ καλή, καλή παρέα όπως ε, είχα και εγώ αλλά εν πάση περιπτώσει και μετά φυσικά ο παρέττους ε, καφές και σχολιασμός του τι είδαμε, τι βρήκαμε, τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε... Ε, που βρήκα και εγώ να μιλίω που το είχα από την παιδική μου ηλικία και το οποίο κάπου είχαμε, είχε χαλάσει, κάπου μετά παράπεσε και χάθηκε και είχε ιδιαίτερη ε, συναισθηματική θα έλεγα ξέλα είναι και καλό σαν υλικό που έχει. Ε, το βιβλίο αυτό έτσι για την ιστορία είναι του Κόνολι και λέγεται η πολεμική τέχνη των αρχαίων Ελλήνων, που το είχαν κάνει δώρο όταν ήμουν μικρό και είναι το βιβλίο που ε, δημιούργησε, να το πω, το ενδιαφέρον μου, που ήταν το ανέφεσμα για το ενδιαφέρον μου για αυτό που λέμε ε, στρατιωτική ιστορία και κατά επέκταση για την ιστορία μία της εξεδίκευσης είναι και η στρατιωτική ιστορία. Και μια και λέμε λοιπόν για στρατιωτική ιστορία, την εβδομάδα που μας πέρασε, στις 6 Ιουνίου, ήταν και η 70η επέτειος της D-Day. D-Day είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, η απόβαση στην Ορμανδία, η μεγαλύτερη αμφίβη επιχείρηση που λεμε στην ελλαδα η αποβαση στη Νορμανδία ποτέ ο κόσμος και ένα αποφασιστικό Βήμα στην εξέλιξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και φυσικά θα έχουν γραφτεί και πάρα πολλά βιβλία. Έπεξε αρκετά στι τόσο στο διαδίκτυο όσο και στα υπόλοιπα μέσα λόγω των 70 χωρών Τα στρογγυλά νούμερα μας εντυπωσιάζουν. Πάντα νομίζω, αλλά έχει παίξει αρκετά. Θα πούμε λοιπόν κάποια πράγματα και κυρίως από βιβλιοφλικής ε, Σκοπιάς. Περνάμε όμως στο επόμενο κομμάτι και συνεχίζουμε λοιπόν μετά με το θέμα της απόβασης στην Ορμανδία. σύγχρονη μελωδία και η ηχογράφηση για τα πολύ το δίκιο είναι μία από τις σύγχρονες φωνές της τζάζης, η οποία είναι και βραβευμένη Θεωρείται μάλλον η καλύτερη της σύγχρονης γενιά στην ερμηνεία της jazz. Ε, δεν την ήξερα, μου τη σωτήσανε έτσι. Ε, λέγεται Esperanza Spalding. Ήταν το κομμάτι I know you know. Ε, όπως ενδιαφέρεται, φαντάζομαι εσείς που όσοι είστε πιο μουσικοφωτικοί και ιδιαίτερα όσοι ασχολήσετε με την jazz, ε, θα την ξέρετε ήδη. Η υπόλοιπη ήταν μια ευκαιρία να τη γνωρίσετε και να αναζητήσετε Κομμάτια της. Θα συνεχίσουμε λίγο τώρα, είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν η δομικοστή επέτειος της ε, απόβασης στη Νορμανδία, ε, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και ως τέτοια φυσικά έχει τη δική της, ε, πώς να το πούμε, το, τη δική της παραγωγή βιβδίο πραγματικά αν κάνει κανείς μια αναζήτηση στα Βιβλιοπολία και στα, και στα ελληνικά, αλλά κυρίω στα διαδικτυακά βιβλιοποίου στο εξωτερικό, θα βρει μια πληθώρα ε, βιβλίων τα οποία αναφέρονται στην ε, απόβαση στην Ορμανδία ε, και την, είναι από τι πιο πολύ αναλυμμένες, να το πούμε έτσι, στρατιωτικές επιχειρήσεις και πραγματικά ε, υπάρχουν άπειρες, ε, ε, όχι άπειρες, εντάξει, έχουμε ένα πλήθο βιβλίων που καλύπτουν κάθε πιθανή και απίθανη ε, λεπτομέρεια αυτής της ε, επιχείρησης. Ε, προφανώς δεν έχω διαβάσει όλα τα σχετικά βιβλία ε, και Εκτός αυτό υπάρχει και στο διαδίκτυο πάρα πολύ υλικο που είναι αφιερωμένο στην απόβαση της νομανδίας η πρόχειρη αναζήτηση διαδιακτευακά για τίτλους βιβλίων τι με την ΟΕΣ στην Ορμανδία μου έδωσε γύρω στους 3.000 τέλους, αν θυμάμαι καλά, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Από όλα αυτά τώρα τι θα, τι θα διαλέξουμε, τι θα διαβάσουμε. Ε, εντάξει, για κάποιον που δεν έχει ενδιαφέρον επαγγελματικό ή ιδιαίτερο για τι λεπτομέρειε της επιχείρηση. Η, η, τα βιβλία τα οποία ε, προτείνονται και τα οποία ε, έχουμε είναι σχετικά λίγα και πραγματικά ε, νομίζουμε... Και ένα βιβλίο από τα πιο γενικά αν διαβάσει κανεί θα είναι αρκετά καλυμμένο σε επίπεδο γενικών γνώσεων. Από εκεί και πέρα έχουν του είδους, σαφώς μπορούν να βρουνε πάρα πολύ υλικό και πλέον καθώς τα χρόνια περνούν ακόμα και διαβαθμισμένο και αρχαιακό υλικό θα έρχεται συνεχές στη δημοσιότητα. Οπόμενος ο θέλει να μπορεί να την εντρυφήσει. Τι θα πρότεινα εγώ. Ε, προσωπικά έχω το βιβλίο που προτιμώ, ε, το οποίο λέγεται D-Day, η μάχη για την Ορμανδία και είναι γραμμένο από το γνωστό ιστορικό Άντονι Μπίβορ. Ο Μπίφορο μπορεί να σας είναι γνωστό, έχει γράψει και εξίσου καλά βιβλία για τη μάχη τη Κρήτη. Μπορεί να το έχετε δει, κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Όλα τα βιβλία νομίζω έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά. Και για το Στάλινγκραντ είναι κορυφαίο το βιβλίο του. Και για τον Ισπανικό εμφυλίο και αυτό το προτείνω ανεπιφύλεκτα. Το βιβλίο του D-Day, Η μάχη για την Ορμαδία, το συστήνω ε, και αυτό ανεπιφύλεκτα σε όσου θέλουν για τη μάχη. Ε, διαβάζεται. Περισσότερο σαν ιστορικό μυθιστόρημα παρά σαν ιστορική ε, πραγματεία. Είναι τόσο ωραία δοσμένο και τόσο εύκολο διάβαστο ε, θα έλεγα. Είναι πραγματικά αξιέπαινος ο συγγραφέα πώς καταφέρνει και συνδυάζει την ιστορική ακρίβεια με την, ε, ε, την μυθιστορηματική θα έλεγα εγώ ε, γραφή είναι λίγο τσιμπημένο στα ελληνικά αν το αναζητήσετε σαν τιμή αλλά μπορείτε όσοι δεν φοβάστε την αγγλική γλώσσα μπορείτε να το βρείτε σε καλές τιμέ από τα διαδικτικά βιβλιοκολία στα αγγλικά βέβαια το βιβλίο αυτό δεν επικεντρώνεται στενά στην απόβαση στην Ορμανδία ο τίτλος «Ξεγελάει» είναι ένα πολύ πιο πλήρες βιβλίο. Ξεκινάει από την απόβαση στην Ορμανδία και φτάνει μέχρι και την απελευθέρωση του Παρισιού. Και αυτό γιατί, γιατί ο... και πραγματικά έτσι ήταν στην ουσία όλο αυτό το κομμάτι ήταν μια ενιαία θα λέγαμε στρατιωτική επιχείρηση και πολύ καλά κάνει και το σαν ιστορικός τα, το παρουσιάζει σαν μία ενιαία ενότητα. και στέκεται μόνο στις στρατιωτικές ε, λεπτομέρειες και γι' αυτό μπορεί πιστεύω να διαβαστεί πολύ ευχάριστα και από όσους δεν ενδιαφέρονται να επικεντρωθούν στο στρατιωτικό ε, κομμάτι της απόβαση. Μπορεί να διαβαστεί από όσου έχουν ένα γενικότερο ιστορικό ενδιαφέρον. Είναι από τα λίγα βιβλία που αναφέρεται και εκτεταμένα στους ε, πολίτες, στους Γάλλους πολίτες, οι οποίοι ε, ε, και τις συνέπειες που είχε, οι και ε, τι γι, γινόταν κατά τις ε, στρατιωτικές αυτές επιχειρήσεις, τι συνέβαινε στον ε, πληθυσμό. Περιδόν να πούμε ότι όλα όσα αναφέρει ο συγγραφέας δεν είναι μυθοπλασία, στηρίζονται πάνω σε ιστορικό έτσι σωτογράφητος πιο έγκριτους ε, στηρίζονται πάνω σε προσεκτικά τεκμεριωμένες πηγές βέβαια υπάρχουν και πολλά μυθιστορήματα που πατάνε έτσι ε, τα, όλα λοιπόν τα μυθιστορήματα που μπορεί να έχουν τα ε, γεγονότα λίγο πολύ σωστά εδώ σε ζητάμε για πραγματικά ε, για ε, ε, ακριβή ιστορική περιγραφή δοσμένη με την ευκολία ενό ε, μυθιστορήματο και γι' αυτό εγώ το θεωρώ ίσω. Αν θα διαβάσετε ένα βιβλίο για την απόβαση στην Ορμανδία, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το βιβλίο που πρέπει να διαβάσετε. Τώρα, άλλα ε, βιβλία που μπορούμε να προτείνουμε. Πολλά. Ε, ένα κλασικό θα έλεγα πάλι βιβλίο είναι το γνωστό Overlord από τον ε, Sir Max Hastings. Ε, Overlord ήταν